Ακούτε την AirTopen στους 106,7 στα FM για τους ακροατέ που μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο στο airtopen.com Στον ήχο είναι ο Γιάννης Ασημακόπουλος και στο μικρόφωνο η Βασιλική Σιούτη. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή και γνωστό στέλεχος τη αριστερά, τον Γιάννη Μιλιό στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε τους ενδιαφέροντες καιρού τους οποίους ζούμε. Να δούμε πώς βρέθηκε η Αριστερά στην εξουσία, πόσο Αριστερά παραμένει από τη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση, Τι την οδήγησε στη ψυχολογίαση και τελικά πόσο προβλέψιμα ήταν, αν ήταν όλα αυτά. Κύριο Μιλένα σας α, καλώς Ορίσουμα. Καλώς σας βρίσκω, Χάρετ. Ε, στο πρώτο συνέδριο του του Σύριζα τον Ιούλιο του 2013, στο οποίο ήσασταν και εσείς απο τους α, πρωταγωνιστές του, ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του τότε είχε πει όλα για όλους και τίποτα για εμάς. Όταν έφτασε η ώρα των πράξεων όμως, το σύνθημα αυτό από ό,τι φαίνεται αντεστράφη. Βρίσκονται ήδη σχεδόν δύο χρόνια στην εξουσία, οι πρώην, όχι πρώην, οι παλιές σύντροφοι. Και ο λαό δεν έχει δει να ανατρέπεται μέχρι στιγμή καμία από τι αδικίες των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων. Αντιθέτω, τα κοινωνικά στρώματα που πλήρωσαν την κρίση, φορτώθηκαν και άλλα άδικα βάρη αυτά τα δύο χρόνια. Ξεκίνησαν οι πληστηριασμοί πρώτη κατοικία, το εσύ διαλύεται, η φτώχεια βαθαίνει Και οι κυβερνητικοί βουλευτέ, από ό,τι είδαμε και χθε το βράδυ, δεξιώνονται στο Μαξίμου. Τι περιμένατε αυτή την πορεία. Από το πρώτο συνέδριο μέχρι το δεύτερο που θα γίνει σε λίγες μέρες Κοιτάξτε δεν είναι ένα θέμα πρόβλεψης Είναι ένα θέμα αν θέλετε συσχετισμού δύναμης ιστορικής εξέλιξης Όταν ξεκινήσαμε όλο αυτό το εγχείρημα Και εννοώ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 Σαφώς είχαμε μια στρατηγική στο μυαλό μας οι περισσότεροι από μας. Εγώ για να μιλήσω προσωπικά Δεν ήμουνα πολιτικός Καθηγητής ήμουνα βέβαια Στο ερευνητικό και θεωρητικό μου αντικείμενο Είχε να κάνει με τις κοινωνικές επιστήμες Με τα κοινωνικά δρόμενα Με, το, με τη δομή της κοινωνίας Επομένως και με τη δυνατότητα Και τις προοπτικές αλλαγής τους Στι αρχέ δεκαετία του 70 υπήρχαν πάρα πολλά ε, ελπιδοφόρα μηνύματα σε επίπεδο ολόκληρη Ευρώπη. Για να το πω κωδικά, υπήρχαν κινήματα τα οποία είχαν ονομαστεί το κίνημα τη εναλλακτική παγκοσμιοποίηση, που είχε πάρει και μια οργανωτική μορφή με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ. Γυρνόντουσαν με πολύ ουσιαστικέ συζητήσει. Ε, υπήρξε μια σύγκληση εντελώ διαφορετικών ρευμάτων τη αριστερά, τα οποία σε μια προηγούμενη περίοδο κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσαν να συγκλίνουν και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία τελικά δημιουργήθηκε πρώτα ένα ενδιάμεσο σχήμα που ονομαζόταν η χώρος διαλόγου και κοινή δράση και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως με αυτή την προοπτική είχαμε... ξέραμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ξέραμε ότι ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός και ξέραμε ότι δεν είναι σίγουρη η μάχη που ξεκινάμε ως προς τα αποτέλεσμά τη. Κατόπιν ήρθε η κρίση και παρόξυνε τις αντιθέσεις της σε όλη την Ευρώπη της έκανε πολύ πιο έντονες και πιο χαρακτηριστικά χα, θαράτα μέτωπα. Εκείνη την περίοδο είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας δείξει ότι είναι ένα κόμμα των κινημάτων, ένα κόμμα κοντά στους φτωχούς, ένα κόμμα κοντά στην εργατική τάξη, στη μισθωτή εργασία ευρύτερα υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, μιλούσε τότε για μια κοινωνία και μια οικονομία των αναγκών απέναντι στην οικονομία του κέρδους, συγκροτήθηκε και ήταν κάτι ελπιδοφόρο. Μέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν όπως έχετε συζητήσει και στην προηγούμενη, στην προηγούμενη εκπομπή σα πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις καθώς ο, ο κόσμος της εργασίας σοκαρίστηκε από τις πολιτικές που τέθηκαν σε εφαρμογή αμέσως μετά την κρίση αλλά και από τις ερμηνείες που δόθηκαν όλη αυτή η προσπάθεια να ενοχοποιηθεί ο ελληνικός λαός ότι είναι υπεύθυνος μια, μια κρίση που ξεκίνησε στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα των ΗΠΑ και μετά και στι τράπεζε κτλ. Και Σε εκείνη την περίοδο, λοιπόν, ε, είδαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι η ελπίδα. Αυτό δεν αρκούσε. Αυτό που ήταν σημαντικό είναι ότι το είδε μια πολύ μεγάλη ημερίδα τη κοινωνία. Είχαμε αυτό το σεισμό, αυτό το πρωτόγονωρο ιστορικό γεγονό που ήταν οι εκλογέ του Μαου του 2012. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε με ένα ποσοστό βέβαια όχι πολύ ψηλό, 17%, αλλά καθώ διαλυόταν όλη η πολιτική σκηνή, βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκείνο το σημείο και μετά η ελπίδα ήταν ισχυρή, ε, δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις, ακόμα και άνθρωποι σαν και εμένα που δεν ήμασταν επαγγελματίες πολιτικοί αλλά περισσότερο θεωρητικοί ή επιστήμονες για να μπορέσει να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα ουσιαστικής αλλαγής κοινωνίας υπέρ των αποκάτω υπέρ των κοινωνικών στρωμάτων. Ε, τι να πω μετά, να πω Ήταν ότι... έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει ο ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα αυτό Ήταν έτοιμος. Αυτό, ήταν έτοιμος. Ήταν ο... στο πρώτος που ακούω που το λέει αυτό. Κοιτάξτε, μια... γιατί ε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολύ μικρό κόμμα, να το δούμε έτσι. Ήταν ένα κόμμα που στην αρχή της κρίσης ήταν 3,6%, 4,6%, 4,7% έφτασε μετά. Πώ λοιπόν ένα κόμμα 4,7% που είναι και το μικρότερο από τα δύο κόμματα τη κοινοβουλευτική αριστερά καταφέρνει να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Γιατί δεν γίνεται ένα άλλο κόμμα, Μία διάσπαση του κέντρου ή τη κεντροαριστερά, Γιατί δεν γίνεται το άλλο, το ισχυρότερο κόμμα. Μήπω λοιπόν, επειδή διαλύθηκε ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ και ήταν ο πιο συγγενικό χώρο για να διαλύσει. Μετακινηθεί... Διαλύθηκε το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι έχουμε πολιτικά άστιγο κόσμο. Ναι. Γιατί ο άστιγο κόσμο σε μια κατάσταση ε, κίνημα. Σε μια κατάσταση των πλατιών, σε μια κατάσταση που εκατοντάδε χιλιάδε άνθρωποι είναι στο δρόμο και οι οποίοι ζητάνε κάτι καινούριο. Θυμάστε ότι τα αιτήματα στην αρχή στι πλατείε ήταν όχι κόμματα, όχι συνδικάτα, και συγχρόνω συζητήσει για την άμεση δημοκρατία. Ένα κόσμο λοιπόν που θέλει μια ριζοσπαστική αλλαγή, μια αλλαγή σελίδα, γιατί πηγαίνει ειδικά σε αυτό το κόμμα. Δεν ξεπίδησε κάτι καινούριο από τι πλατείε να πούμε εδώ πέρα. Έτσι, δεν δεν πρόκυψε κάτι καινούριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που κυρίως Βεβαίως, καρπόθηκε Αλλά πολιτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα καινούριο κόμμα για αυτόν τον κόσμο. Να. Και γιατί το καρπόθηκε. Εγώ νομίζω ότι ένας από τους παράγοντες, έτσι, ένας παράγοντας ήταν η ιστορία του ότι είχε δείξει σε διάφορες κρίσιμες στιγμές στη χώρα όπως ήταν ο Δεκέμβριο του 2008 όπως ήταν αυτό το κίνημα για την εναλλακτική αντικοσμιοποίηση που σας μίλησα όπως είναι το κίνημα για το άρθρο 16 και τα λοιπά, έδειξε ότι μπορεί να αγωνίζεται για τα συμφέροντα των πολλών αλλά μία δεύτερη διάσταση ήταν ότι είχε αρχίσει να επεξεργάζεται να εξηγεί και να εκλαϊκεύει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που αφορούσε κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον την ερμηνεία της κρίσης ότι δεν είναι κάτι που φτέγαν οι τεμπέλιδες αλλά είναι κάτι που αφορά τη βαθύ, βαθιά δομή του καπιταλισμού και είναι μια συστημική κρίση δηλαδή ο τρόπος ρύθμισης του καπιταλιστικού συστήματος παγκοσμίω, αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμός είχε φτάσει σε μια κρίση δεύτερον ότι ήταν μια κρίση με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά διότι η δομή της Ευρωζώνης ήταν τέτοια ώστε να ευνοεί τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ και αυτό το πράγμα μπορούσε να αναπαράγεται μέσα από τις κρίσεις, μέσα από την κρίση και μέσα από τη διαχείριση κρίσεων η μια αντιδραστική, μια συντηρητική διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης η οποία είχε να κάνει με ακριβώς αυτό το οικοδόμημα και τρίτον εναλλακτικέ προτάσεις έχοντας δηλαδή διαπιστώσει ότι ε, εδώ πέρα μπαίνουν. Σε μια στιγμή όπου οι κοινωνικές αντιθέσεις οξύνονται και για μια μερίδα της κοινωνίας η οποία είναι η ισχυρή μερίδα στο κράτος και στην οικονομία. Το βιωτικό επίπεδο της πλειοψηφία ήταν κόστος. Κόστο εργασία και έπρεπε να καταβαραρθρωθεί ο τρόπο ζωή των ανθρώπων για να μειωθεί το κόστο για, για αυτού που κατέχουν τα κλειδιά τη οικονομία, κατάστρωσε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Α σταθούμε λοιπόν σε αυτό που είπατε και πριν. Είπατε και είστε ο πρώτο που ακούω να το λέει αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμο να κυβερνήσει. Α. Όταν λέτε για πρόγραμμα επεξεργασμένο, εννοείται το περίφημο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Το... το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη σα έπεισε, εσά όταν Όχι. υπήρχε, γιατί υπήρχαν πολλά στελέχη τη αριστερά που δεν είχαν πιστεί από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, βάζοντα κάτω του αριθμού πολύ απλά. Ωστόσο θεώρησαν ότι εκείνη τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ όδευε προ την εξουσία, δεν έπρεπε να κάνουν κριτική, τουλάχιστον μεγαλοφόνο. Θα σα πω, όταν αναφέρομαι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι στο προεκλογικό πρόγραμμα των δύο εκλογών του 12. Ιδίω αυτό που φτιάχτηκε για τις εκλογές του Ιουνίου με στοιχεία που υπήρχαν ήδη από τις εκλογές του Μαΐου και εννοώ το, το πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε στην Πανελλαγική Συνδιάσκεψη και στο πρώτο συνέδριο. Ε, αυτό το πρόγραμμα αναγνώριζε ότι μέσα στην κρίση δημιουργούνται δύο πολύ μεγάλα μέτωπα. Ε, το μέτωπο ας πούμε των των δυνάμεων, των δυνάμεων του κεφαλαίου και το μέτωπο των δυνάμεων της εργασίας ότι ενδιάμεσα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίο από τη μία ή την άλλη πλευρά αμφιταλαντεύεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει έξοδος από την κρίση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές διότι τα συμφέροντα είναι εντελώς ε, διαφορετικά και αλληλοσυγκρουόμενα αλληλοαποκλειόμενα θα έλεγα ότι έπρεπε να διαλέξει πλευρά και διε, διάλεγε την πλευρά της εργασίας. Μιλούσε για αύξηση του κατώδου του μισθού στα 750 ευρώ αυτό θα ήταν ένα ριζοσπαστικό τεράστιο, τεράστια σημασία μέτρο αν γινόταν και θα μπορούσε να γίνει από την πρώτη μέρα και υπήρχε η συνένεση. Κύριε Μιλιά, μιλάτε για το πρόγραμμα το οποίο απομακρύνθηκε στην πορεία όμως ο ΣΥΡΙΓΑ. Λοιπόν, Ήταν το... εφικτό αυτό, γιατί αυτή είναι η κριτική που γίνεται. Βεβαίως, θα... Ήταν εφικτό αυτό Βεβαίως. το πρόγραμμα, κάτι γνώμη σας. Να σας πω λοιπόν και για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη, Πράγματι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη τουλάχιστον σε μένα νομίζω και στα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σας θυμίζω ότι εγώ τότε ήμουνα υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής ήρθε ξαφνικά από κάπου έτοιμο ένα προσχέδιο ήρθε και μας δόθηκε έτοιμο Κάπω, διανεμήθηκε από το γραφείο του Προέδρου. Εσείς παρότι ήσασταν δηλαδή υπεύθυνο για την οικονομική ναι, πολιτική, ναι, ναι. δεν είχατε συμμετοχή στην. Όχι, όχι. Στο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, όχι. Ορισμένα πράγματα από τα δικά μα ενσωματώθηκαν. Αλλά μιλώντα για το κέντρο αυτού του προγράμματο και για τη γενική εικόνα, έχω να πω ότι είχε μία κοπή προγράμματο παλαιού στυλ, εννοώ των παλαιών κομμάτων, με την έννοια ότι περίπου υποσχότανε όλου σε όλα σε όλους όλα και είχε μια κεντρική ιδέα ότι ε, το πρόβλημα είναι της χώρας γενικώς Δηλαδή, όσοι εντάσσονται σε αυτή τη χώρα, για να το πω χοντρικά, αυτοί που με φανατισμό ε, πολέμησαν υπέρ του ναι στο μετέπειτα δημοψήφισμα, αλλά και αυτοί που πολέμησαν με φανατισμό υπέρ του όχι στο δημοψήφισμα, μπορούν να ικανοποιηθούν από αυτό και το πώς, πρόγραμμα. Κύριε Μιλια, πώς και ότι το, εσείς το, αυτό. Το, το Το όλο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή, η ανάπτυξη είναι η, Βέβαια, τότε επειδή η ανάπτυξη έλεγε η Κινέα Δημοκρατία που ήταν. Ε, η κυβέρνηση είχε εφηφυρεθεί μια άλλη λέξη και τη λέγανε παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά εννοούσανε περίπου το ίδιο α πούμε. Κύριε Μιλιέ, πώς το δεχτήκατε από τη στιγμή που ήσασταν <coughs> υπεύθυνο για το οικονομικό για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το δέχτηκα μέσα από τις ε, ε, συνήθεις και πρέπουσες κατά τη γνώμη μου διαδικασίες, δηλαδή κάνοντα εσωτερική κριτική στο κόμμα. Είναι καταγραμμένο αυτό, ήδη από την Κεντρική Επιτροπή του Ιουνίου του 2014... Μαζί με κάποιον άλλον συνάδελφο πανεπιστημιακό και σύντροφο στο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο είχαμε καταθέσει μια κριτική στην Κεντρική Επιτροπή και είπαμε ότι το να μεταθέσουμε την, το σύνθημά μας από το απλό ας πούμε, να πληρώσουν οι πλούσιοι αναδιανομή προστασία της εργασίας να το μεταθέσουμε στο παραγωγή ανασυγκρότηση ανάπτυξη σημαίνει μια άλλη στρατηγική, σημαίνει προσπάθεια άλλου τύπου σχέσης με τα κυρίαρχα συμφέροντα σημαίνει μια μετάλλαξη προς ένα χώρο της ας πούμε που δεν θα μας βγει σε καλό και να προσέξουμε κάναμε αυτή την εσωτερική κριτική Είπατε κάτι στην αρχή κύριε Μιλιά με διορθώσατε και πολύ σωστά όταν σας ρώτησα κατά πόσο ήταν προβλέψιμα όλα αυτά και είπατε ότι είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων και είχατε πάρα πολύ δίκιο ήταν δική μου λάθο διατύπωση ε... Ωστόσο, τι ήταν αυτό που άλλαξε, γιατί εδώ περιγράφεται ξεκάθαρα ότι στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα αυτό ήταν το πρόγραμμα που εξεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπεύθυνε για το οικονομικό του πρόγραμμα, ήρθε σχεδόν έτοιμο, αυτό μας είπατε. Ε, για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο απομακρύνθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από τις θέσεις του. Θα έλεγα ότι και μέσα στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ... Πριν, πριν, πριν πάρει πριν την εξουσία, πάρει έτσι. Την ε, και στο εσωτερικό του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε ένα πεδίο μάχης υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και μια σύγκρουση ε, εκεί πέρα βλέπουμε περίεργα ε, ζητήματα να γίνονται ε, αναπτύσσεται ένας φατριασμός αυτονομείται για λόγους αποτελεσματικότητας αλλά φαίνεται όχι μόνο το γραφείο του Προέδρου γίνονται διάφορα πράγματα εκείνη την περίοδο ο καθένας ε, βλέπει ποιο είναι το πρόβλημα από τη δική του σκοπιά και προσπαθεί να το διορθώσει φαίνεται ότι όπως το βλέπω τώρα εκ των υστέρων αυτή η μάχη δηλαδή ε, ο ΣΥΡΙΖΑ καθώ πλησίαζε όλο και περισσότερο προς την ε, τελική εκλογική νίκη γιατί φαινόταν ότι ε, ο Σκόπελος για την ε, τότε κυβέρνηση Σαμαρά των προεδρικών εκλογών δεν θα μπορούσε για αυτούς να, να ξεπεραστεί φαίνεται ότι μια ηγετική ομάδα ή ένα κλίμα μιας μερίδας ηγετική ομάδας προσανατολιζόταν όλο και περισσότερο προς την ιδέα ε, κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Επομένως ε, ε, ε, με, ε, ακόμα και κάποια έκπτωση προκειμένου να είναι πιο εύκολη η κυβέρνηση. Λήφθηκαν δημοκρατικά, δημοκρατικά αυτέ οι αποφάσει όμω. Εδώ μιλάμε, ε, εσεί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλου μα ποιε ήταν οι αποφάσει του πρώτου συνεδρίου. Από το πρώτο συνέδριο που λήφθηκαν συγκεκριμένε αποφάσει για τη γραμμή του κόμματο μέχρι σήμερα τώρα, γίνεται, τώρα, θα γίνει πάλι το δεύτερο, τώρα θα γίνει το δεύτερο συνέδριο. Δεν έχει μεσολαβήσει συνέδριο, δεν έχουν μεσολαβήσει αποφάσει κομματικέ που νομιμοποιούσαν αυτήν την στροφή. Ε, πάντα στα Υπάρχει μια ηγεμονική κατεύθυνση και μια ερμηνεία υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλοί σύντροφοι που βλέπανε ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη είναι απλό, για να μη, αφού μιλάμε γι' αυτό είναι απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο που θα μας επιτρέψει μετά να πάμε παραπέρα και να υλοποιήσουμε το πραγματικό μας πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε εξακολουθούσε να περιέχει το 751 κατώτατο μισθό, εξακολουθούσε να περιέχει ε, την επαναφορά των ε, ε, συλλογικών διαπ σε να περιέχει τις αυστηρότατες ποινές για το τμήμα εκείνο της εργοδοσίας, το οποίο στηρίζει την επιβίωσή του και την κερδοφορία του στη μαύρη εργασία, στην παράβιαση. Το κύριε Μιλιά δεν ήταν καθόλου πιστικό όμως στην απάντηση στο πού θα τα βρείτε, στην αιτιολόγηση του από πού θα βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Δεν είναι καθόλου πιστικό σε αυτό το το σκέλος. Πράγματι δεν ήταν επιστημός αυτό το σκέλος στο βαθμό που μία κέρια πλευρά του προγράμματος η οποία ήταν το φορολογικό πρόγραμμα που είχαμε επεξεργαστεί στο τμήμα οικονομικής πολιτικής είχε μπει στο περιθώριο, είχε αποσιωπηθεί. Αν δείτε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη δεν περιέχει τίποτα από το υπαρκτό Πρόγραμμα φορολογικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το Ιανουάριο του 2013 είχε γίνει αντικείμενο δημόσιας διαβούλευση, το είχε εκφωνήσει ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας και είχαν μιλήσει ε, στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, ο Δραγασάκης, εγώ, ο Αλεξιάδης και άλλοι. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και ήταν από τις σπάνιες αν όχι η μοναδική περίπτωση που είχαμε μια απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών που ήταν τότε Υπουργός ο, ο Γιάννης Τουρνάρας και μια μεγάλη συζήτηση και εσωτερική και διεθνώς διεθνής συζήτηση αυτό από αυτό λοιπόν το πρόγραμμα δεν υπήρχε ούτε μια λέξη yeah. άρα γι' αυτό υπήρχε το κενό που λέτε Ωραία. Λήφθηκαν δημοκρατικά δηλαδή αποφάσεις για αυτή τη στροφή μας στον ΣΥΡΙΖΑ. τις ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή... Ε, και ο λόγο για του οποίου τι ενέκρινε είναι αυτό που σα είπα, ότι σε μια κατάσταση. Μιλάτε ε, για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης Εγώ λέω για και για τη μεγάλη στροφή, για το μνημόνιο. Το ναι. τρίτο μνημόνιο, για παράδειγμα, όταν ψηφίστηκε, όταν αποφασίστηκε να γίνει ο μεγάλο συμβιβασμό, μεγάλη συνθηκολόγηση. υπογράφοντας δεχόμενη και τα προηγούμενα μνημόνια και υπογράφοντα και το καινούριο, το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η απόφαση εγκρίθηκε ποτέ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Από όσο γνωρίζω δεν εγκρίθηκε. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ότι αυτή η απόφαση πάρθηκε μία μέρα μετά την απόφαση του ελληνικού λαού με 60-61% μία αποδοχής του μνημονίου. Επομένως, εδώ είναι το μεγάλο θέμα ότι γίνεται ένα δημοψήφισμα που κατά τη γνώμη μου είναι κοσμοϊστορικό γεγονός, είναι μεγάλο γεγονός ίσως είναι τη τελευταία ιστορικής περίοδου σημαντικότερο γεγονός και από τις εκλογές του Μαΐου 2012, γιατί το Μάιο του 2012 όχι τον Ιούνιο το Μάιο καταραίει η πολιτική σκηνή όπως την ξέραμε ε, υπάρχουν 19% σκεφτείτε το αυτό 19% των ψηφοφόρων ψήφισαν κόμματα που δεν μπήκαν στη Βουλή είχαν κάτω από 3 Επομένως, μεγάλη ρευστοποίηση είναι τότε πιο σημαντικό γεγονός κατά τη γνώμη μου είναι το δημοψήφισμα το οποίο δείχνει πια αυτή τη ρευστοποίηση να έχει μορφοποιηθεί σε ένα πολύ οξυμένο μέτωπο απ' τη μια είναι οι ισχυροί της κοινωνίας και της οικονομίας, οι αυτοί που κυριαρχούν στο κράτος στους θεσμούς, στην οικονομία οι οποίοι όμω δεν μπορούν να πείσουν την κοινωνία έχουν αυτήν την κατά τη γνώμη μου γλυώδη προ κάποιων εκπομπών από τα ιδιωτικά κανάλια που λέει ότι θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας θα καταστραφούμε και τέτοια έτσι και τολμήσουμε να ψηφίσουμε όχι δεν πέρασε και ωστόσο και ω, αυτό ακριβώς αυτό κάτω από αυτή την πίεση κάτω από τον τρόμο των κλειστών τραπεζών κάτω από αυτή την προπαγάνδα του τρόμου ο κόσμος 61% ψηφίζει όχι Επομένω, αυτή η ρευστοποίηση του Μαΐου του 12 έχει πια μορφοποιηθεί σε ένα σαφέστατο μέτω και παρόλα και πώς, καταλήξαμε, αυτά, πώς καταλήξαμε να, να κερδίσει τον ναι στην πράξη. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο πρόβλημα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι η πορεία ε, που είχε αρχίσει ήδη από το 2013 αλλά κατά τη γνώμη μου είχε φτάσει στο σημείο μη επιστροφής στα μέσα του 2014 τότε που όπως σας είπα δημοσιοποιήσαμε στην Κεντρική Επιτροπή αυτή την κριτική και αυτές τις ανησυχίε. Ήταν με μια αντίληψη πλέον που είχε κυριαρχήσει που αντιπαρέθεται την Ελλάδα στο εξωτερικό, την Ελλάδα στο μνημόνιο και θεωρούσε ότι οι πολιτικές λιτότητες είναι απλώς λάθος πολιτικές και κάποιοι έξυπνοι που είμαστε εμείς θα τους εξηγήσουμε αυτό το λάθος που κάνουν και αμέσως θα το διορθώσουν. Ε, πράγμα πραγματικά, αν το δει κανεί από απόσταση, τολμώ να πω εξωφρενικό, διότι δεν μπορεί όλε οι κυβερνήσει, όλε οι ελίτ, όλοι οι θύνοντε κύκλοι του αναπτυγμένου κόσμου και ιδίω τη Ευρώπη, επί τόσα χρόνια να κάνουν συνεχώ το ίδιο λάθο και με φανατισμό να, επιδέν, να επιμένουν σε αυτό. Δεν είναι λάθο, είναι μια ταξική πολιτική που υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Θέλει να αναδιαρθρώσει τι εργασιακέ και κοινωνικέ και να δημιουργεί, να κάνει τους ισχυρού ισχυρότερου, τους πλούσιους πλουσιότερους Ωστόσο, κύριε κύριο Μιλία, υπήρχαν κάποιε σαφέ ενδείξει τουλάχιστον δεν ήταν όλα τα στελέχη που σημεριζόντουσαν αυτέ τι απόψει τι γραμμή αν θέλετε και τη επίσημη του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ο κύριο Δραγασάκης, ο κύριο Σαθάκη, πάρα πολύ συχνά το διάστημα αυτό που αναφέρετε και εσεί και το 2013. Ε, ανέφεραν θέσει και απόψει οι οποίε ήταν λίγο εκτό των αποφάσεων των επίσημων οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή έλεγαν ότι δεν θα θυχτούν οι εφοπλιστές ο κύριος Δραγασάκης θυμάμαι ότι είχε πει σε Γερμανούς βουλευτές ότι θα έχετε μια αξιόπιστη κυβέρνηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ βγει στην εξουσία, πάρει την εξουσία τι πήγε λάθος στην πορεία αυτό που περιγράφεται είναι στην πραγματικότητα μια ήττα ιτηθήκατε ναι εσωκομματικά και μπορώ να πω ότι ο κύριος Δραγασάκης για να το θέσω λίγο πιο θεωρητικά το θέμα είναι από τους βασικούς εκφραστές της αντίληψης ότι το πρόβλημα ήταν η παραγωγική ανασυγκρότηση που σημαίνει ότι όλες οι μερίδες της κοινωνίας, και το ναι και το όχι, και οι από κάτω και οι από πάνω, και η άνεργοι και φτωχοί και το μεγάλο κεφάλαιο έχουν τα ίδια συμφέροντα που είναι απλά και μόνο το ε, η ανάπτυξη, η παραγωγική ανασυγκρότηση. Και επομένως πρέπει να διορθώσουμε τις πολιτικές για να δούμε πώς θα γίνει. Αυτή η πολιτική που είσαι και με τον «μεν» και με τον ΔΕ σημαίνει τελικά ότι θα ακολουθήσει την πολιτική του ισχυρού δηλαδή τον από πάνω. Και αν, ε, παρότι αυτό δεν γίνεται συνήθως αντιληπτό, ε, θυμηθείτε τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών ε, που... Ε, τοποθέτησε η κυβέρνηση Σύριζα αμέσως μετά την νίκη τον Ιανουάριο του 2015 στις 8 του κυρίου όχι εννοώ, του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη. Του Βαρουφάκη στις 8 Φεβρουαρίου δηλαδή ελάχιστες μέρες μετά την ε, ε, ανάλυση της κυβέρνησης είπε ότι συμφωνούμε με το 70% του μνημονίου αν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε από το 2010 ότι συμφωνεί με το 70% του, του, του μνημονίου θα είχε χαμηλότερα ποσοστά από την Δημάρ του κύριου Κουβέλη Σωστά, και θα ήταν yeah. εκτός κουβουλής Ούτε ο Δραγασάκη ήταν σε θέση λόγω της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι πίστευε αλλά λόγω της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ ούτε αυτός θα ήταν σε θέση να πει ότι συμφωνεί με το 70% του μνημονίου Όμως φέρανε έναν άνθρωπο ο μπορούσε να το πει και εις το εις είπε εις εις με, με πολλού διαφορετικού τρόπου. Είπε ότι επειδή έχουμε κρίση, τα συμφέροντα κεφαλαίου και εργασία είναι κοινά. Δηλαδή, ο ΜΕΝ θέλει να κόψει το κόστο. Του αλλού το κόστο είναι το βιωτικό επίπεδο και είναι κοινά τα συμφέροντα. Θα σα ρωτήσω λοιπόν εδώ, μια που θίξατε το θέμα Βαρουφάκη. Γιατί ο κύριο Βαρουφάκη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει κρύψει τι στενές του σχέσει με τον κύριο Λαμόντ. Πόσοι ξέρουν τι σημαίνει ο Λαμόντ στη Βρετανία, γνωρίζουν καλά. Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και μάλιστα και ο γνωρίζει γνωρίζει συνομιλίε εκπροσώπους από ΦΑΝΤ έτσι σε εκείνη την περίφημη που ήταν ε, ε, ραδιοφωνική που βγήκε και σε, σε ηχητικό, βγήκε και το ηχητικό ντοκουμέντο ε, ο κύριος Βαρουφάκης στις 20 Φεβρουαρίου είχε πάει στο Eurogroup και συμφώνησε, όποιος διάβασε το ντοκουμέντο το είδε, συμφώνησε αποδέχθηκε σε συνεννόηση προφανώς με την uh, κυβέρνηση με τον uh, κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Δραγασάκη και την αποδοχή των δύο προηγούμενων μνημονίων, αλλά και ότι θα βάδιζε προς α, τη δημιουργία ενός τρίτου μνημονίου. Αυτό ξεκάθαρα αναφέρεται στην απόφαση του Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο απέκρυψε με την έννοια ότι δεν έκαναν καμία αναφορά σε αυτήν, σαν να μην υπήρχε. Εσείς δεν μπορεί να μην την είδατε εκείνη την απόφαση του Eurogroup στι 20 Φεβρουαρίου που υπέγραψε, που συμφώνησε ο κύριος Βαρουφάκης. Γιατί δεν μιλήσατε τότε στον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που γνωρίζατε και που είχατε τη δυνατότητα να ξέρετε και κάποια πράγματα παραπάνω από αυτά που ήξερε ο λαός, αν θέλετε. Εγώ έμαθα για την απόφαση αυτή στις 17 Φεβρουαρίου. Στις 18 Φεβρουαρίου είχα ε, ε, συμφωνήσει να παρευρεθώ, να παρευρεθώ σε ένα από τα ιδιωτικά κανάλια, σε πολιτική εκπομπή πρωινή. Ε, δήλωσα ότι είμαι άρρωστος και ότι λυπάμαι πήρα πρωί πρωί 7 η ώρα και δήλωσα ότι είμαι άρρωστος και λυπάμαι που δεν μπορώ να ε, είμαι στην εκπομπή και έκτοτε δεν ξαναβγήκα ως ΣΥΡΙΖΑ ποτέ σε κανένα μέσο ενημέρωσης Έκτοτε κάνω. Ναι το, το έμαθα ναι επειδή ήμουν υπεύθυνο Οικονομικής πολιτικής ακόμα. Έμαθα ότι θα, θα, θα ε, υπογράψουν αυτή τη συμφωνία που κατά τη γνώμη μου ήταν μνημόνιο. Κατά τη γνώμη μου, το μνημόνιο υπογράφηκε Στις 20 Φεβρουαρίου. Από εκεί και πέρα γινόταν μια διαπαραγμάτευση εντό τη πολιτική της, της λιτότητα ζητώντα κάποια δωράκια, κάποια φύλαση κ κτλ. Άρα ο κ. Βαρουφάκη συνειδητά τότε γιατί τις, από την απόφαση αυτή. Από το Eurogroup τη 20η Φεβρουαρίου, ε, έλεγε ακριβώ τα αντίθετα από αυτά που είχε συμφωνήσει. Έλεγε ότι δεν έχει καμία σχέση με μνημόνιο και καμία σχέση με συνέχιση του μνημονίου, ενώ ακριβώ αυτά έχει αποφασίσει. Συνειδητά, λοιπόν, έλεγε ψέματα. Τι να σα πω. Δεν δε μπορούμε να μπούμε και στο μυαλό του καθενό. Αν θα το κρίνουμε. Τα αντικειμενικά γεγονότα φέρνουν. Ναι, εγώ νομίζω ότι αντικειμενικά ε, κάποιο που λέει ότι δεν έχει υπογραφεί μνημόνιο στις 20 Φεβρουαρίου ή δεν καταλαβαίνει ή σκόπιμα προσπαθεί να παραπλανήσει. Έτσι από εκεί και πέρα σε ποιο σημείο ανάμεσα στο ένα και στο άλλο βρισκόταν ο, ο συγκεκριμένος δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω και κάποια προσωπική σχέση μαζί του αλλά βεβαίως ξεκάθαρα και τότε πάλι με αυτού του που σας είπα που συμβαίνει να είναι και συνάδελφοι πανεπιστημιακοί τρεις-τέσσερις μέρες μετά δημοσιεύσαμε ένα κείμενο το οποίο μάλιστα δημοσιεύτηκε και γερμανικά και αγγλικά σε εφημερίδες και site με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, που η βασική του ιδέα ήταν το, ε, το πρώτο ληστηρό βήμα προς το μνημόνιο. έκτοτε ε, έκανα κριτική και πρότεινα μία άλλη πορεία από την πρώτη στιγμή φαινόντουσαν διάφορα πράγματα. Φαινόταν ότι με αυτή την αβεβαιότητα και την αμφιθυμία που είχε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα πήγαιναν άσχημα. Μια μερίδα του κόσμου έβγαζε τα χρήματα έξω. Φαινόταν ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών θα οδηγούσε στο κλείσιμο των τραπεζών. Φαινόταν ότι όλες οι μεγάλες εξαγγελίε, από το 7-15 κτλ πηγαίνουν στις κα Επομένως είχαμε προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έλεγε ε, μια ε, ε, ε, ε, ε, capital control δηλαδή κεφαλαιακούς ελέγχους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο χαλαροί να είναι των 300 ευρώ και όχι των 50 ημερησίως ώστε να μην βγαίνουν τα λεφτά στο εξωτερικό. Δεύτερον εφόσον οι δανειστές χρωστάνε στη χώρα από τον Αύγουστο του 2014 δόσεις δεν υπάρχει κανένας λόγος να, δίνονται, να πληρώνονται οι δόσει. άρα ε, καθυστέρηση πληρωμών προς τους θεσμούς έτσι ώστε να τεθεί ε, το πρόβλημα με πολύ οξυμένο τρόπο και να φύγει αν θέλετε ή να τεθεί σε ερωτηματικό και η ίδια η αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας και να μπορέσει να προκύψει μια συμφωνία που να είναι ε, ε, σύμφωνη με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού μάλιστα να επιτρέψτε μου να σας πω σε αυτό το σημείο επειδή αυτό το λέγαμε τόσο έντομα και κάναμε και εκδηλώσεις για να το πούμε κάποια στιγμή και η στιγμή αυτή ήταν το θυμάμαι πολύ καλά 1η Μαΐου του 2015 τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρίες αξιολόγησης οι Standard Poor's, οι FITS και άλλη μία ε, κάνανε μία κοινή δημοσίευση ότι δεν θα θεωρήσουν επιστοτικό γεγονό αν η Ελλάδα σταματήσει να καταβάλει για ένα διάστημα δόσεις στο Διεθνέ Νοσοματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι αυτοί, όπω είπαν οι εταιρείε αξιολόγηση, είναι θεσμικοί δανειστέ, αυτοί ενδιαφέρονται για του ε, δανειστέ από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένω, είχε εισπράξει το σύστημα ότι πρόκειται να ε, να υπάρξει μία καθυστέρηση πληρωμών παρόλα αυτά η κυβέρνηση σε μία πολιτική καλού παιδιού και πλήρωνε όλες τις δόσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2015 οπότε εξαρθ... ε... Ε... εξαφανιστήκαν τα αποθέματα Κύριε Μιλιά να σας ρωτήσω κάτι ε, με τη συνθηκολόγηση ε, διαφωνήσατε πάρα πολλά και ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Διαφωνήσατε εσείς, διαφώνησε ο κύριος Λαφαζάνης Διαφώνησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου Διαφώνησε ο, ο Μανώλης ο Γλέζος Διαφώνησε η Σοφία Σακοράφα Διαφωνήσατε πάρα πολύ Και όχι μόνο η αριστερή πλατφόρμα όπως θέλουν κάποιοι να το εμφανίζουν Ωστόσο όπως παραδεχθήκατε με γενναιότητα Ιτηθήκατε ε, γιατί ιτηθήκατε. Ήσασταν πολλά στελέχη, σημαντικά στελέχη, πολύ ισχυρές προσωπικότητες στο χώρο της αριστεράς και ήσασταν αυτοί που συμφωνούσατε με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε τελική ανάλυση, οι οποίε ήταν και από το συνέδριο, από το άργανο του κόμματο. Για ποιο λόγο, πώς έγινε αυτό, πώ ιτηθήκατε και τελικά βρεθήκατε όλοι απ' έξω. Ο Άλεξη Τσίπρα αναμφισβήτητα είναι κυρίαρχο στο κόμμα του. Αυτή τη στιγμή. Δεν δέχεται καν εσωκομματική κριτική. Νομίζω ότι και οι 53 που υποτίθεται ότι ήταν η τάση που είχε απομείνει, η οποία κάνει κάποια εσωκομματική κριτική, νομίζω ότι από τους 53 δεν έχουν μείνει περισσότεροι από 30. Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι και υπουργοί που ασκούν αυτή την πολιτική, τη μνημονιακή. Θα σας ρωτήσω λοιπόν αυτό. Γιατί ιτηθήκατε, πώς έγινε αυτό. Ητυφήκαμε ε, για πολλούς λόγους οι οποίοι τελικά είχαν σαν αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν την εκλογική νίκη αλλά σίγουρα μετά την εκλογική νίκη να μην έχει πολιτική ζωή τολμώ να πω ότι δεν είχε πολιτική ζωή το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό που συνέβαινε ήταν μια πολιτική διαδικασία σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής κυρίως αν όχι αποκλειστικά η οποία είχε όπως σας είπα μια ηγεμονική κατεύθυνση και που λίγο πολύ προδίκαζε τις αποφάσεις και δεύτερον ενδεχομένως την τακτική αν θέλετε στην μηχανοραφία λοιπά, να μην ήμασταν τόσο καλοί όσο ήταν οι από την άλλη πλευρά εδώ να εντάξει Άξο και το εξή. Θεωρώ ότι ένα τμήμα Τη κριτική που προερχόταν από τους λεγόμενους 53 ήταν σε μεγάλο βαθμό ψεύδεπίγραφη. Δηλαδή ήταν μια κριτική η οποία λειτουργούσε ω ένα προκάλημα αλλά συγχρόνως ω μια συκοφάντηση ή περιθωριοποίηση άλλων προσώπων στους οποίους αποδίδονταν διαφορετικές απόψεις απλώς για να τελικά υποστηριχθεί αυτό το οποίο έγινε ή οτιδήποτε ήταν να γίνει. Έτσι, ένα γες yes σε οτιδήποτε και αν προέκυπτε διότι δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί ξέρανε και ακριβώ. Τι, τι πεζότανε και τι μπορούσε να γίνει ε, Ένα χαρακτηριστικό ζήτημα είναι το εξής Ότι μια μελέτη η οποία ξεκίνησε σε πανεπιστημιακό επίπεδο ε, Από εμένα και συνεργάτες καθηγητές Για την αποχρέωση όλης της Ευρώπης Η οποία βρήκε σημαντική απήχηση σε χώρες όπως η Ιρλανδία αλλά και αλλού ε, κλήθηκα εγώ στο, στο ινστιτούτο Μπριγκέλ στις Βρυξέλλες στις 12 Φεβρουαρίου του 2015 για να συζητηθεί αυτή η πρόταση μαζί με τη δικιά τους πρόταση και ήταν μια κλειστή μεν ε, ε, ε, σύσκεψη αλλά περιείχε τους επιτετραμένους της Κίνας της Ινδίας, την, των Ηνωμένων Πολιτιών, ε, κάποια πολύ μεγάλη καλαφάντς και τα λοιπά, αυτά τα πράγματα που ήταν δουλειά τα οποία τελικά δεν ήταν προσωπική μας δουλειά, ήταν βεβαίως επιστημονικές δημοσίευσεις, αλλά ήταν δουλειά για την αριστερά, για την εναλλακτική πορεία της Ελλάδας, για το κόμμα. Εδώ στην Ελλάδα δεν γίνανε ποτέ αντικείμενο προσοχής και, και δεν νομίζω ότι ήταν τυχαία. Δηλαδή ε, είχαμε οργανώσει τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο νομίζω του το το Δεκέμβριο συγνώμη του 2015 ε, μια μεγάλη ε, σύσκεψη στο, ε, στην Αθήνα όπου παρευρίσκονταν νερούλευτες του Ντιλίνκε του ε, ε, ε, των ε, άλλοι επιστήμονες και τα οι οποία ε, σύσκεψη. Δεν βρήκε ανταπόκριση από, τον, από τα, τα ανώτατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τις είχαμε δώσει μια δημοσιότητα. Πήρε μια δημοσιότητα στο διεθνή τύπο, αλλά για κάποιο λόγο φαίνεται τα σχέδια είχαν πια αρχίσει να είναι αρκετά διαφορετικά και αγνοήθηκε. Σε προσωπικό επίπεδο κύριε Μιλια μετανιώνεται για κάτι. Όχι δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω γιατί ε, δεν μπορεί κανείς να... Ε, ξέρει από τα πριν τι θα γίνει αναγνωρίζω πο πολλά λάθη που μπορεί να γίνει είναι λάθη τακτικής ή οτιδήποτε άλλο ε, δεν μπορείς όμως να μην κάνεις λάθη όταν είσαι σε μια τέτοια έντονη ιστορική συγκυρία και διαδικασία ε, από εκεί και πέρα νομίζω ότι η προσπάθεια άξιζε τον κόπο μας έδωσε πάρα πολλές γνώσεις μας έδωσε πάρα πολλά στελέχη μας έδωσε δυνατότητες επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την υπόλοιπη Ευρώπη νομίζω ότι στην Ευρώπη γίνονται διαδικασίες και διεργασίες και αναπτύσσετε μια σκέψη ακόμα και άμα δεν φαίνεται που επιδιώκει μια άλλη πορεία και μια πορεία ριζοσπαστική όχι απλώς φιασιδώματος του, του υπάρχοντος όχι απλώς ανακάλυψης ότι υπάρχουν θετικέ δυνάμεις μέσα στην S5 βεβαίως υπάρχουν θετικέ δυνάμεις μέσα στην S5 και μέσα στην Inge Metal και μέσα στη Verdi αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το θέμα είναι πως αυτά συντίθενται σε μια εναλλακτική πορεία και έχουν να κάνουν και με τον κόσμο ο οποίος σε όλες τις χώρες και στη Γερμανία και στη Βρετανία και αλλού βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτές τις πολιτικές που, που ολώνουν από την μια μεριά τη φτώχεια και από την άλλη μεριά τον, τον πλούτο επομένως ε, ο, η πορεία αυτή συνεχίζεται ε, δεν είναι για να μετανιώσει κανείς αλλά να δει πως θα να οι δυνάμεις για κάτι διαφορετικό. Μετά την ψήφιση του μνημονίου ήταν σαν να τραβήχτηκε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μείνανε πιστά στις αρχές τους και στα στελέχη που θέλανε με κάθε τρόπο την εξουσία όπως είπατε και εσείς. <κυρίζει> Τι είναι αυτό που σας έκανε να διαφοροποιηθείτε τους ΜΕΝ από τους δε; γιατί σε εσάς δεν φάνηκε τελικά τόσο ελκυστική η εξουσία. Ξέρουμε όλοι ότι αν δεν εκφέρατε τις αντιρρήσεις σας στο συμβιβασμό αυτό που έγινε θα μπορούσατε κάλλιστα να είστε και εσείς αυτή τη στιγμή ένας υπουργό πρώτη γραμμή. Ναι, παρότι είχα εκφράσει αυτέ τι αντιρρήσει, πρόταση να είμαι υπουργό μου έγινε. Ε, ανάμεσα σε αυτά τα δύο που είπατε υπάρχει και μια ενδιάμεση κατάσταση. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που ακριβώ επειδή δεν ήταν πολύ κοντά στα κέντρα των αποφάσεων και δεν βίωσαν. Αυτή τη μετάλλαξη που είχε αρχίσει ήδη πριν το εκλογέ του 2015, συνέχισαν ή ίσως και να συνεχίζουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή έχουν κάποιε αυταπάτε κτλ. Είναι μια κατάσταση αρκετά συγκεχημένη. Ε, δεν μπορώ να απαντήσω γενικά μπορώ να απαντήσω για τον εαυτό μου και να πω ότι ουδέποτε ήταν ε, ονειρό μου ή στόχος μου μια υψηλή θέση στη δημόσια διοίκηση ή στην κυβέρνηση ή μια οποιαδήποτε θέση στην κυβέρνηση. Άλλωστε όπως σας είπα και στην αρχή δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός καθηγητής ήμουν απλώς μέσα σαν αριστερός βεβαίω, έκανα δουλειά για την αριστερά στο επίπεδο της θεωρίας στο επίπεδο των ιδεών κυρίως από ένα σημείο και μετά τα πράγματα ήρθαν έτσι που η άμεση πολιτική συμμετοχή ε, έδειχνε να είναι απαραίτητη ε, στο βαθμό που όπως συζητήσαμε και πριν ιτηθήκαμε που αυτό το σχέδιο δεν μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα η ε, δίλημα δεν υπήρχε ήταν δεδομένο για μένα ότι θα μείνω έξω πλέον, θα συνεχίσω αυτή τη δουλειά που ξέρω να κάνω μέσω των ιδεών, μέσω της θεωρίας, μέσω των σχέσεων αν θένετε που έχω και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω σπουδάσει στη Γερμανία όπως ξέρετε όλες μου τις σπουδές και εξακολουθώ να έχω σχέση εκεί και με το ακαδημαϊκό περιβάλλον αλλά και με κομμάτια της αριστεράς θα συνεχίσω λοιπόν σε αυτό το επίπεδο σε μια προσπάθεια που δεν σταματάει ποτέ για να, να συγκροτηθεί μια εναλλακτική στρατηγική Ο ΣΥΡΙΖΑ κύριε Μιλιά ήταν γνωστός για την πολυφωνία του για τις πολλές απόψεις που, που είχε εντός του μάλιστα αυτό γινόταν σε μεγάλο βαθμό και αιτία κριτικής κληρής και πολλές φορές από τα άλλα κόμματα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να μην υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαφορετικές φωνές. Όχι σχεδόν, δεν υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Αναγνωρίζεται στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περίοδου πριν την διακυβέρνηση. Πόσο διαφορετικό είναι το κόμμα σήμερα από το κόμμα του πρώτου συνεδρίου. Παρότι δεν έχω άμεση σχέση φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικό. Η, η πολυφωνία που υπήρχε, όπως όλα τα πράγματα, είχε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι γονιμοποιούσε μια συζήτηση, επέτρεπε μια, σύνδεση, μια σύνθεση και εξασφάλιζε μια σύνθεση, αν θέλετε, και εξασφαλιζε μια συνδεση διαφορετικές απόψεις ή προβληματικές που υπήρχαν στην ίδια την κοινωνία. Απ' την άλλη, ορισμένες φορές λειτουργούσε παραλυτικά. Αν τα βάλουμε σε μια ζυγαριά για την προηγούμενη περίοδο θα έλεγα ότι τα θετικά ήταν περισσότερα από τα αρνητικά. Και τελικά αυτή η σύνθεση λειτουργούσε προωθητικά μέχρι ένα σημείο που όπως σας είπα δεν είχε πια πολιτική ζωή το κόμμα καθώς πλησίαζαν οι τελικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Ε, αυτή η καινούρια κατάσταση ενός κόμματο που περίπου... Ομοφωνή. Αν είναι έτσι θα το δούμε και στο συνέδριο, κρατάω πάντα κάποια ερωτηματικά γιατί ορισμένες φορές τα φαινόμενα πατούν, αλλά αν είναι έτσι προφανώς δεν είναι μια εξέλιξη κατά οποιοδήποτε τρόπο ελπιδοφόρα και θυμίζει ε, καταστάσεις αν θέλετε ε, ε, ε, εκφυλισμού να το πω, αδρανοποίησης, ό,τι θέλετε άλλων κομμάτων της Αριστεράς ή της Ριζοσπαστικής Κέντρου Αριστεράς και Κύριε Μιλιέ, το δίδαγμα τη ΣΥΤΑΣ ποιο ήταν για σας και τελικά ποιες προοπτικές υπάρχουν για την Αριστερά την επόμενη μέρα. Εγώ λέω λοιπόν ότι υπήρχε μια εναλλακτική στρατηγική η οποία δεν εφαρμόστηκε. Όπως οποιαδήποτε μάχη που δεν γίνεται, έτσι και αυτή η στρατηγική που δεν εφαρμόστηκε, δεν είμαστε σίγουροι ότι τελικά θα ήταν νικηφόρα. Αλλά για να ξέραμε θα έπρεπε να την είχαμε εφαρμόσει. Επειδή με αυτή την ε, στρατηγική κατακτήσαμε την κυβέρνηση, πετύχαμε την υποστήριξη του κόσμου, οφείλαμε και θα έπρεπε να την έχουμε εφαρμόσει και είναι ε, κρίμα ότι τελικά τα πράγματα πήγανε αλλού. Κύριε Μιλιά όμω κάποιοι σχερίζονται ότι αυτή η τακτική θα ήταν πάρα πολύ ε, επικίνδυνη και ότι η χώρα θα αναγκαζόταν να βγει από το ευρώ για να υλοποιήσετε τις θέσεις σας. Και δεν ήταν έτοιμη για να βγει από το ευρώ, ούτε υπήρχε κάποιο σχέδιο, ακόμα και από αυτού που το υποστήριζαν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερή πλατφόρμα. Για παράδειγμα, πολλοί από τα στελέχη τη αριστερή πλατφόρμα υποστήριζαν την έξοδο, χωρί να υπάρχει ωστόσο κάποιο σχεδιασμό. Άρα, αυτή είναι η κριτική που γίνεται λοιπόν σε αυτό που εσεί λέτε ότι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι αυτό θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Τι απαντάτε σε αυτό. Απαντώ ότι αν δεχτούμε αυτή τη λογική, είμαστε οπαδοί του θατσερικού Τίνα. There is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, διότι ο αντίπαλο θα έχει πάντα υπέρτερες δυνάμει. Αν λοιπόν λέμε ότι επειδή ο αντίπαλο έχει υπέρτερε δυνάμει, θα συμβούν πράγματα πολύ αρνητικά και που θα είναι καταστροφικά και δεν μπορεί να γίνει, τότε ποτέ δεν μπορεί να γίνει και να σταματήσουμε με την υπόθεση τη αριστερά, να πούμε σαν του Ιταλού ότι είμαστε η ελιά ή οτιδήποτε άλλο, να είμαστε στην, κεντρο, στην συστημική κεντροαριστερά την νεοφιλελεύθερη και να τελειώνει η ιστορία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι σαν να λε ότι δεν έχει κανένα νόημα ο αγώνα. Επομένω, με τη δύναμη του κόσμου τη εργασία, ο οποίο στήριζε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτέ τι συνθήκε του έδωσε το δημοψήφισμα 60%, νομίζω ότι η ιστορική πείρα μα λέει από την Ελλάδα αλλά και διεθνώ ότι μπορούσαν να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Είμαι βαθύτατα πεπισμένο γι' αυτό. Και το θέμα το, το νομισματικό είναι καθαρά δευτερεύον δηλαδή προφανώς η λύση δεν μπορεί να είναι τεχνική επομένως ούτε και νομισματική δεν είναι το θέμα ενός μάγου που θα βγάλει ένα λαγό από το καπέλο ή που θα φέρει ένα νόμισμα και μετά θα γίνει ανάπτυξη άλλωστε όπως σας είπα το βασικό σλόγγαν ήταν η αναδιανομή η ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας εναλλακτικές μορφές καθημερινότητας, οικονομίας ζωής, η αλληλεγγύη απέναντι σε αυτή την λογική τους μεγιστοποίησης, του κέρδους όλα αυτά είναι πολύ πέρα από το νομισματικό ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα το έδειχνε η πορεία κατά πόσον ε, θα απαιτεί μία ε, ε, έξοδος της Ελλάδας ή όχι σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να είμαστε υπέρ μιας λογικής απομονωτισμού εθνική πορεία ε, κέρδους εις των γειτόνων μέσω εξαγωγών και αυτά δεν είναι αυτά αυτά έχουν αποδειχθεί ότι δεν είναι ε, ε, ε, κατευθύνσεις που μπορούν να σταθεροποιήσουν μια, ένα αριστερό πρόγραμμα πάρα πολύ γρήγορα εκφυλίζονται σε καταστάσεις ακόμα χειρότερες από τον διεθνοποιημένο νεοφιλευθερισμό επομένως βάζοντας έμφαση στη δύναμη του κόσμου της εργασίας τη την οποία ξέρουμε έχουμε καταγράψει με το Ψήφισμα. βλέπουμε, το βλέπαμε στις αφθόρμητες εκδηλώσεις στήριξης τη κυβέρνηση στις πρώτες μέρες όταν άρχιζε η διαπραγμάτευση όλα αυτά μας πείθουν ότι ο ενωμένο αυτός λαός της πλειοψηφία τον από κάτω θα μπορούσε να μην είναι νικημένος Ο ΣΥΡΙΖΑ κύριε Μιλιά από ό,τι φαίνεται έχει αρχίσει ήδη να εισπράττει την αυθορά της πολιτικής των μνημονίων πιστεύετε ότι θα επιβιώσει μετά την αφαρμογή του τρίτου μνημονίου που ακολουθεί δύσκολο να πει κανείς κάτι σε αυτό άκουσα με προσοχή τη συνέντευξη που είχατε με τον Γιάννη Τομαυρή ο οποίος παρακολουθεί από τη δική του επιστημονική οπτική γωνία και πιο κοντά τα πράγματα υπάρχει ένα ερώτημα που το είχατε θέσει κι εσείς ε, ποιος καρπώνεται τη φθόρα του ΣΥΡΙΣ. Έτσι και μετά μπαίνουμε σε άλλου τύπου διλήμματα ο κ. Μαυρίς μας περιέγραψε και νομίζω ότι και τα ποιοτικά στοιχεία και στις έρευνε, αυτό κοινής γνώμης το δείχνουν ε. Ε, και το ξέρουμε όλοι ότι από το δημοψήφισμα μέχρι τις εκλογές του Σεπτεμβρίου ε, αποχώρησαν περίπου 800.000 ψηφοφόροι. Δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ σε απόλυτου αριθμού πήρε λιγότερου από 300 κάτι χιλιάδε ψήφου. Αυτή η ψήφη, όπω μα είπε και ο κύριος Μαυρί, ότι το, οι αριστεροί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν ήδη εγκαταλείψει. Αντικατέστησαν ένα μέρο των ψηφοφόρων αυτών με πιο συντηρητικού ψηφοφόρου κεντροαριστερού και κεντροδεξιού, οι οποίοι συνειδητά θέλανε και την εφαρμογή του μνημονίου ενδεχομένω και ψήφισαν τα α, κόμματα, τα τα προηγούμενα που εφαρμόζαν μνημόνιο ωστόσο από ότι φαίνεται ένα μεγάλο κομμάτι των αριστερών ψηφοφόρων παραμένει ανέστιο αυτοί μάλλον δεν έχουν πάει πουθενά στις ναι, τελευταίες εκλογέ απήχανε, μου... πολύ μεγάλο μέρος η δική μου εικόνα είναι αυτή και δεν είναι μόνο ψηφοφόροι οι οποίοι προσδιορίζονται ιδεολογικά ή πολιτικά αριστεροί ας πούμε είναι και οι άνθρωποι που ταυτίστηκαν με το ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικά όλη αυτή την περίοδο το 60% δημοσκοπικά λοιπόν νομίζω ότι η εικόνα αυτή είναι ακριβής όταν όμως έρθει η ώρα της ψήφου και πάρει ο άλλος το ψηφοδέλτιο στα χέρια του και έχει την ιδέα ότι από το που θα ρίξει το ψηφοδέλτιο θα κρυθεί η ε, μελλοντική κυβέρνηση και εν μέρη η δική του κατάσταση επομένως μπαίνει το δίλημα ε, Τσίπραση Μητσοτάκης που είναι ένα άλλο τύπου δίλημα αυτό. Το έχουμε ζήσει και σε προηγούμενες περίοδους ακριβώς. από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ακριβώ το ίδιο δίλημα ακριβώς. είναι Ακριβώς. Επομένως είναι ενό άλλου τύπου δίλημα αυτό, που ο κάθε πολίτης νομίζω έχει δικαίωμα να μπει σε αυτό το δίλημα, γιατί είναι υπαρκτό και να το απαντήσει όπως το απαντήσει. Και άλλο είναι το ζήτημα της δημιουργίας κάποια εναλλακτική λύσης κατά αναλογίαν με αυτό που δημιουργήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν είχαμε έναν άλλο δικομματισμό μέχρι, μέχρι το 14-15. Λοιπόν κύριε Μιλιά, είναι αλλακτική κατά τη γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν υπάρχει, το οποίο όμως δεν προδικάζει το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον είναι πάντα ανοιχτό, οι δυνατότητες δεν φαίνονται αλλά υπάρχουν πάντα στο υπέδαφος. Και ξαφνικά γίνονται πράγματα που δεν τα περιμένει κανείς και αν αναλογιστούμε τις, την πρόσφατη ιστορία της χώρας μας από το 2008 μέχρι σήμερα θα δούμε ότι πάρα πολλά πράγματα ήταν αδύνατο να τα διανοηθούμε ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι ή οι, οι, οι, οι άνθρωποι με τη μεγαλύτερη φαντασία. Και μια τελευταία ερώτηση κύριε Μιλιέ. Ε, από τα στελέχη που διαφωνήσατε με την συνθηκολόγηση και αποχωρήσατε... Ε, Όλοι εσείς δεν είσαστε ενωμένοι αυτή τη στιγμή και ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Υπάρχει, είναι ο κύριος Λαφαζάνης έχει φτιάξει την Λαϊκή Ενότητα μαζί με κάποια άλλα στελέχη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει φτιάξει ένα δικό της κόμμα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι, ο Μανολής ο Βλέζος, η Σοφία Σακοράφα, που δεν είναι πουθενά, έτσι είναι μόνοι τους ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο όλοι εσείς δεν ενώσατε τις δυνάμεις σας και διασπαστήκατε ξανά σε μικρότερα κόμματα ή και μείνατε και, και μόνοι σας. Για πολλούς λόγους. Προφανώς η, επειδή δεν συμφωνούμε με την κατεύθυνση της μιας ή της άλλης οργάνωσης κόμματο ή ομάδας που είπατε. Ε, αν, βασικά, αν μιλήσω. Στα βασικά όμω συμφωνείτε. Συμφωνείτε σε, στο τι θα συμφωνείτε. Συμφωνούμε βεβαίω. Όχι μόνο αυτοί που φύγαμε στο, από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ένα χώρο τη ευρύτερη αριστεράς έχει στοιχεία κοινή συμφωνία. Αυτό το βλέπουμε στο δρόμο. Ε, ε, ε, υπάρχει επομένω ένα περιθώριο και μια δυνατότητα ανασύνταξης, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ανασύνταξη δεν θα είναι συγκόλληση θα είναι μια νέα ποιότητα η οποία θα προκύψει και αυτή τη στιγμή υπάρχουν, δεν υπάρχει συμφωνία στις κυρίαρχες κατευθύνσεις που ακολουθεί η μία ή η άλλη κατεύθυνση η, η, η, η, η μία ή η άλλη πολιτική δύναμη αν είναι να μιλήσω για τον εαυτό μου για παράδειγμα αυτή η πρόταξη του θέματος του εθνικού νομίσματος μαζί με την ε, ταύτιση του εθνικού νομίσματος με μια πορεία ανάπτυξης του, της ελληνικής οικονομίας εν γέννη μου φαίνεται αρκετά συντηρητική αν το πω έτσι εμπάσει περιπτώσει ότι δεν εκφράζει αυτόν τον, τον ριζοσπαστισμό που χαρακτήριζε όλη την προηγούμενη πορεία ε, μέχρι τουλάχιστον το τι εκλογές του 2012 αλλά και μετά μέχρι τη συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Άρα υπάρχει προπτική από τη στιγμή που υπάρχει ξανά πάλι αυτή η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της αριστεράς Θα λέγα ότι υπάρχει, απλώς δεν μπορούμε να προδικάσουμε τις ταχύτητε της ιστορίας δηλαδή αν αυτό είναι ζήτημα μηνών ή ετών μιας δεκαετίας αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτή η δυναμική υπάρχει να κλείσουμε. Εσείς παραμένετε αισιόδοξο ή απεσιόδοξος μετά από όλα αυτά, Εγώ παραμένω στενοχωρημένος για την έκβαση. Ε, είμαι φύση αισιόδοξο και θα προσπαθήσω να εκμεταλλευτώ την αισιοδοξία μου και ό,τι μπορεί να δώσει αυτή. Κύριε Μιλιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.